Καλό, πολύ καλό σφουγγάρισμα, εμφανίζει πρόσωπο στο πάτωμα. Όταν σε κοιτάει, το κοιτάς. Όταν σου χαμογελάει, το χαμογελάς. Όταν σου μιλάει, από πάνω του μιλάς και δεν ακούς τι λέει.